Πού σε τσελιά μου. Έλα. Υπάρχει περίμετω αντιστήσει έξω από τη Βουλή, όχι σιώσει, να πετύχει η ζωή. Λογικά ναι, θα χτύσει το ραντάρ, έχει ραντάρ αυτή. Χτυπάει, λέει. <laughs> έχει βάλει κάμερι από δω από εκεί, βγαίνει. Αν δείτε έχω και εγώ δικά μου κάμερα καναλιού, έξω θα πετάχτεί πρώτη. Γνωρώ τη στιγμή που θα, θα την πετύχει απέναντι να πάρει τώρα ένα μαστίγιο. Ότι εγώ θα τη δώσω εδώ το, το μαστίγιο, δεν είχε. Και να αρχίσει να, το μαστίγιο, να σε κομμάει, να πάρετε μαστίρια και αρχίζει σε κομμάτια. Σου λέει από βούλιστα. Α, αυτό είναι καλή ψόν. Ναι, ναι. Δεν είναι άσχημο, το από το Πόσο μπροστά μπορεί να είσαι από την εποχή σου μπορεί να μου πει. Γιατί. <laughs> Λέει ο βαρφάκη πήγε και του κατέγραφε στη Ραγιζή Πώ θα φέρει να το κάνει. Όλα. <laughs> <ο, καλά. laughs> Μα στη Ρίγαν το μεταξύ. Στη Ρίγα πάμε για Eurovision μόνο. Έχει και... άλλο λόγο να πά στη λεπτονία. Αται <laughs> να πάει και το δουλειού. Να του εξαφώσει και αυτό. Υπάρχουν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Για πες. Στη Ρίγαλ πάνε μόνο για βουνό του και για γεροβού και για μπels που το μεταφέρουν και για τα οικονομικά πάνω και για τίποτα που φύγει <laughs> και σουλάτσα. Όβρε σιγά. Και για να διαπιστώσει αν τα στελάσματα. Του Υπουργείου μας έχουν περάσει καλά, Επιστρέφοντας θέλω να του θέσει στο κρίσιμο ερώτημα. Το διάγρατι χρώμα έχει αν το σπάσει. Εάν σου πούνε άσπρο, θα να πει ότι κουμπί το μισό. Εάν σου πούνε μπλε το παίρνουν καταφύγαν ολόκληρο. Οι Εσύ τώρα που τα ξέρεις αυτά, δεν ρωτάω, άστο. Έχω κουμπόσατε τα πάντα αποστολή. Α, όμω από φιλάκα. Θα αφήσει τίποτα, είμαι περίφανο. Καλά κάνει. Και ο λέξη. Ο λέξη να δει κουμίσει. Θα μα γαφανίζει. Η διαφορά μεταξύ ο κρανίδα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 Από εκεί φαίνεται πως ο διαπλεκόμενο είναι κάποιος. Ναι. Κοίταξε, ας, τώρα μεταξύ μας, γιατί και η ζωή πάει στο ζουμί του πράματος. Όταν βαφτίζεις, τη βάζεις στον άλλον? Λάδι. Λάδι. Άρα τον λαδώνεις, άρα έχει να μάθει να λαδώνεται από μικρός. Ο, ξέρει η ζουρλή των Ελλήνων. <laughs> Για πες. Γιατί Να λένε ότι καλούνται, αν και αριστεροί, να υλοποιήσουν το πιο αντιλαϊκό πακέτο σύμφωνα με αυτά που ζητάνε οι δανειστές. Αυτό που σε ενοχλεί, φαντάζομαι, από όλη την πρόταση είναι το αν και αριστεροί. Mm. Είναι περίμενε. αυτό που και αυτοί δεν έχουν πιστέψει. Το άλλο του είναι φυσιολογικό όλο. Το, το αν δω, και αριστεροί είναι το καινούργιο, το παλεύουνε, θα το βρουν, πιστεύω. Και αν όχι πρώτη φορά, στο μια φορά θα πω στο τέλο τη θα πούμε, ε, μια φορά αριστερά. Κάναμε και κάτι. Περίμενα να δει η πόσο αριστερή είναι και να του πάρτε ένα φιλολαϊκό πακέτο. Αυτό περίμενα. Ναι. Ωπα, κολοφαρδία! Να το. Επιτέλου, έψηνα τον εγκέφαλό μου. Από τη μία σέφερνα από το ασύρματο, από την άλλη σέφερνα από το κινητό. Λέω κάποιο θα απαντήσει, δεν γίνεται. Από πού μιλάμε τώρα, από το ασύρματο? Από το ασύρματο, ναι. Πάλι καλά, δεν είχε μονάδε το άλλο, ε. ε Έλεω. Λοιπόν, σήμερα θα δουλεύω και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο, θα τον πιάσω. Τι άλλε μέρε δουλεύει? Ναι, δουλεύω αυτή την ώρα και δεν σε επιτυχαίνω ποτέ. Α, τι ρε, δουλειά κάνει, Εξωτερικό υπάλληλο. Πληρώνει δε ή ο Τέχη διεκπαιρέωση. Ε Φαντάζομαι πληρώνεσαι και καλά και είσαι και ασφαλισμένος καλά. Ε, δεν έχω παράπονο, αλλά δεν θέλω να πάω σε αυτό το θέμα. Σωστό, είναι από τα θέματα που καλό είναι να μην τα συζητάμε. Εργασιακά δικαιώματα και μαζίκες. Μα... Έλα, πάμε παρακάτω. Ο Έλα. φίλος μας από την Πάτρα, που είναι ο... Ο Μπιλή. Ο Κύρ Βασίλης. Ξέρει αυτός, ξέρει. Θα χτυπήσει τα χρειάζεται. Εσύ δεν το μπαίνεις κανά τηλέφωνα να τι κάνει. γύφτο.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 Κατάλαβα πρώτη φορά αριστερά έχουμε. Είδε να άλλαξε κάτι, αυτό γιατί να άλλαξε. Επειδή εμεί το παίζουμε αριστερά, είσαι μα αγάπη μου. Δεν έχει ένα δίκιο Δεν έχω, πολλά δίκιο έχω. Σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι τώρα με πρώτη φορά αριστερά ο κύκλο μπορεί να έχει 720 μύρε, οπότε το ημικύκλιο να έχει 360. Απ' είδε αλλαγέ. Αλλά αυτά όταν έρθει αριστερά τα πράγματα είπαμε. Ε. Μέχρι τότε εμεί θα περιμένουμε. Να σου πω τι γίνανε οι 100.000 άνεργοι που παρέδωσε λιγότερο σε μια δημοκρατία. Αυτή ήταν η περισσότερη, νομίζω. Οι αυτοκτονίε ήταν οι ναι, Αυτό, ναι. Σε χώμα από κάτω είναι. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση, κάθε μέρα μα είχε φλωμώσει ότι μόλι έρθει στην εξουσία θα απτυνολογήσει τι λίστε, θα τιμωρήσει αυτού που έχουν κάνει λεφτά. Όσοι τα έχουν κάνει. Θα τα κάνει, θα τα κάνει αυτά. Θα τα κάνει, αλλά δεν θα δε, δε τα κάνει σε χρόνου, δεν θα κάνει σε χρόνου ζωή θα τα κάνει όταν έρθει Και εδώ στη Συγκρήτη δεν είμαστε όλοι μη mm. Είμαστε κάποιοι που πιστεύουμε ότι ο λαός μπορεί, τη... αν θέλει, με τη δύναμη που έχει να αλλάξει την πείρα του. Παλεύωνος αυτό ο ίδιος και να περιμένει από κανένα να τον βοηθήσει. Ναι. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο κ. Ναι, ναι, ο Πάνος. Α... Ναι. Πατσακάλεια. Όχι, τον κύριο Μαλόπινο τον υπεύθυνο θέλω τη φούρνο που σύστημα. Ο υπεύθυνο είμαι τώρα. Πια. Ωραία. Τηλεφωνώ για την βλάβη στο Υπουργείο Οικονομικών στο σύστημα πληροφοριακών, το ξέρετε, έχετε ενημερωθεί έτσι. Εσεί με παίρνει το Υπουργείο. Μάλιστα. Οκ. Okay. τι βλάβη έχουμε, πείτε μου πάλι. Δεν ξέρω να έχετε εμεροθεί. Ο κύριο Μιχάνο μου είπε στο συνημμένο στέλνω στο μεσημέρι, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάποια διαφορά. Τι προβλήματα έχουμε να το κοιτάξω. Δεν φεύγουν τα email για τροϊκα, τα απειλητικά. Με το που μπαίνουν με Το mail. Ναι. Άπα, και δεν έχει ο υπουργό να στείλει αυτά τα σαφή. Δεν σα άκουσα. Ο υπουργό λέω ο υπουργ... φοράτε όλοι οι κόκκινε γραμμέ στου γιακάδε τώρα εκεί που είστε. Όχι. Oh, okay. Φοράτε τα λαχουργία, τα βαρουφάκια και τα πουκάμισα ή δεν πρέπει. Όχι. Oh, Αναγκαστικά. Oh, okay. <laughs> δεν είναι απαραίτητο αυτό, Α, δεν είναι. Oh. Έχω μάθει, έχει ζητήσει ο υπουργό στου άντρε να φοράνε το γιακά από πίσω κόκκινη γραμμούλα και στι γυναίκε κόκινη μπανέλα στο σουτιέν. <laughs>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 μου λίγο Ctrl Alt Ναι 52 52 51 10 52 62. 51 10 F4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 Θέλω λίγο φτύσιμο, ξέρει. Πνιγήκαμε εδώ πέρα, γίνεται ένα χαμό. Πού πνίγηκε, αγάπη ακόμα δεν ήρθα. Χαίρομαι, <laughs> <Κύριε> Γαλόπουλε. Σαμάτα. <laughs> Είμαι σατανάς, μεγάλο. Έλα, θα σε δω το απόγευμα, φυλάκια. Περιμένω, να είστε καλά. Ελπίζω να έχει τηρήσει τι εντολέ του υπουργού, ε, κόκκινη μπανέλα. Όλε, όλε, όλε. Ακόκινη μπανέλα?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 Έκα ημέντρο, δεν συνηθίσατε ακόμα τα γαμμασιάτικα. Γα... Τώρα σα πείραξε. Τώρα τουλάχιστον είναι αριστερά γαμμασιάτικα. Ναι, στα 500 ευρώ τα μισά να είναι χωρί να έχω θέση αυτά. Δηλαδή, άμα ήταν ολόκληρο χρέο, πάλι θα το πλήρωνε. Το Τι σε νοιάζει τώρα που πάει. Δεν πώ ναι, αφού μου το κάνει ανάγκη. Ένα... Βρε, πλήρωνε εκεί πέρα να σωθούμε και μία ερεύνα. Πλήρωνε. Ε, τα λέει ο Υπουργό, τα λέει ο Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Yeah. Δεν μπορώ να το πληρώσω. Ε, δεν μπορεί. τώρα, δεν μπορεί, επειδή είσαι κολλημένη. Yeah. Τράβα πληρώσέ το τρανασωθούμε. να σωθούμε. Να σε συνεπείς. Yeah. Θα επιβραβευτεί η συνεπιά σου. Yeah. Κάποτε θα έχει καλή θέση στον παράδεισο. Yeah. Στον οικονομικό παράδεισο εννοώ yeah. που φέρνει ο yeah. ΣΥΡΙΖΑ. Το παστίσιο ή το μπεσαμέλ το παίρνεις έτοιμο ή το κάνεις μόνος. Εγώ θα πάρω έτοιμο μπεσαμέλ. Μόνος μου. Α, γεια σου. Έτσι. Αυτό θα πει να είσαι άντρας. Επίσης την τυρώνω την μπεσαμέλ. Βάζω τυράκια από αν Α, σου. Σωστό. Άμα ξέρεις. Λοιπόν, αυτοί εκεί πέρα πες τους... Και τον Παλάβα και τον τέτοιο είναι πολύ τσίρκα να πούμε. Γιατί άλλα μας λέγανε και άλλα τώρα βλέπουν να κάνουν. Όχι κολοτούμπα, όχι κομμανέντσι. Αυτή θα φέρουν τον κόσμο ανάποδα να πούμε. Και τις παπαραγές τους, αθήσετε τις μαζίες τους. Νωρίς είναι ό, ακόμα, νωρίς. Τις παπαραγές τους ότι τάχα για να κρατήσουν το κράτος ζωντανό, θα πεθάνουμε εμεί όμως. Το κράτος θα μείνει ζωντανό αλλά θα πεθάνουμε εμεί. Το κράτος καλέ. Όλη η ιστορία και η καθυστέρηση γίνεται για να σώσουν τους κόλους τους, να φανεί ότι πόσο αναγκαίο είναι και δεν κάνουν αυτοί κολοτούμπα όταν είναι μονόδρομος. Γι' αυτό γίνεται όλο. Πώς να μην ξεβρακωθεί ο Τσίπρας, πώς να μην φανεί ότι ξεβρακώνει το Τσίπρας. Αυτό είναι το πιο σωστό. Από Θεσσαλονίκη, Καλά Θέλω απλά να ενημερώσω ότι την 5 η 4 Ιουνίου ε, μια σειρά από εργατικούς αγώνες από τη ΔΟΜΕ μέχρι τους εργαζόμενους ε, της ΕΡΤΡΙΑ καλούν σε διαδήλωση από την Καμάρα το απόγευμα στις 7, με κεντρικό σύνθημα ότι οι εργατικές και οι κοινωνικές μας είναι αδιαπραγμάτευτες, οπότε κατεβαίνουμε στον δρόμο. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου πω χαιρετίζω την εκπομπή, ειδικά τη ραδιοφωνική μου. Που αρέσει πάρα πολύ. <συλίξε> ε, η γη μου έξι και δέκα χρονών, Παντελή και Κωνσταντίνο, είναι πάρα πολύ καλοί ακροατέ σου. Αλλά από μικρά θα βάσαμε. Τηλέφω... Του παίρνω τηλέφωνο, λέω παιδιά του πάνω, του λέω μια καλημέρα και βλέπω ούτε εκεί πέρα. Δεν θα μα βρει, δεν υπάρχει περίπτωση. <συλίξε> <συλίξε> Αυτό είναι αλήθεια. Το, το πάντα που κοιμάται 22 ώρε θα του κουίζει το μου να το έχει <συλίξε> Εννοείται. Το οποίο φυσικά υπάρχουν και δύο ερωτήσει για εσά, έτσι. Α, ναι. Δεν, δεν ξέρω να το ξέρει. Σα έχουν βάλει ήδη σε δύο ερωτήσει τουλάχιστον που μου έχουν τύχει σε μένα. Και δεν έχω πάρει και δικαιώματα. Πάω. μου την φαντασίωση, τι κάνει. Α, αγάπη μου, έλα. Το βράδυ έβλεπα Χατζη Νικολάου και επειδή έτσι είχα πάρει τη δόση μου, λέω: Κάτσε, συνεχίσω με εμένα το πρωί. Κοίτα, του δω του Στρατούλη. Ήδε, θα δω του Όχι, γιατί να δω του Στρατούλη, παιδί μου, τι έχω πάθει. Α, Δεν α, έκανα α, τίποτα, γιατί να δω του Αφού τίποτε, ω. Είναι θέμα εθνική αξιοπρέπεια να μην πληρώσουμε τη δόση. Το καταλαβαίνει. Και τον μάζεψε μετά ο Τσίπρα, εντάξει. Είπε μια μαφία, ένα πιωτέχτημα μετά. Όχι, απλά δόση να δώσουμε. Α, μην προπληρώσουμε και τρει ακόμα. Και ρωτάω, μαφία, εθνική αξιοπρέπεια είναι να πληρώσουμε τη δόση άμα έχουμε. Ja, ma nie Δηλαδή για να καταλάβω εσύ που είσαι yeah, μορφωμένο αγόρι. Πε μα λίγο τη σούμα από τη χωρί στην εκπομπή του ενικούρευνε. Τι εννοεί. Τι σούμα πε μου λίγο, έτσι, τι κατάλαβε, δηλαδή το γενικό α πούμε συμπέρασμα. Ότι δεν είναι για να έχει πάνω από δύο γυναίκε εκπομπή. Αυτό. Καλά <laughs> Αυτό είναι σίγουρα. Αλλά το άλλο το άγνωστο πει ο δικό σου. Ποιο? Ο αγαπημένο σου άτομο εσένα είναι. Μιώσαμε, λέει, τον ένφια και την ισοράρη λεγική. Λέει, μιώσαμε του φόρου. Ποιου βόρου εργαράτιου αυτέ που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, ε? δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σύμφωνα με του προκειογικού του λόγου. <Το, <Το, το σύνθεμα λοιπόν είναι και, καινούριο και φτιάχτηκε νομίζω. Η ελπίδα ήρθε, είδε και απήλθε. <Το>